Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα ημέρα. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στου 101,5. Κυρίε μου και κύριοι, είμαστε όπως ah, ναι, είμαστε στο ράδιο Άρτα. Καλή σας ημέρα. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου 2681. Yeah και 4.060 yeah. για να μας πείτε να παρατήρηση να μπόξουμε την Παρασκευή τη χαρούμενη Παρασκευή που ξημέρωσε στην Ελλάδα check it, check it, check it. Της, να ζήσουμε άλλη μια ευτυχισμένη μέρα mm -hmm. Κυρίες μου και γύρι καλημέρα στους φίλους Ράδιο Αετός Δυτική Μακεδονία Κοζάνι Κώστας Γκιόνις mm -hmm. Καλημέρα Κοζάνι mm -hmm. Καλημέρα από το Λεμαϊδά, Σέρβια το κουτούκι εκεί στο Ζερί Καλημέρα στην Πελοβόνησο, Νεμέα Πρες Καλή σας μέρα παιδιά Life. Καλημέρα στο Νίκο τον Αμάραντο Στο ραδιόφωνο του του Άρτεφέμ Και στην Κύπρο Που κάνει ακρόαση μέσω του Άρτεφέμ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Και όχι μόνο Έλα. Κυρίες μου και κύριοι Κυρίες μου και κύριοι Καλιές μου κυρίες, καλοί μου κύριοι Οχ, Λοιπόν, δεν ξέρω αν κι εσείς διαπιστώσατε Όσο ξαφνικά εισέβαλε στη ζωή μας ο έμπολας Σκιαχτείτε, πάρτε μέτρα, κάντε τούτο, κάνετε, εδώ, Έτσι ξαφνικά δεν αποχώρησε, ζουπ ε? <σομή> σας μιλάει κανένα, σας λέει τίποτα κανένα για τον έμπολα. Δεν <Τι> <Τι> <Τι> ξέρω σας, σας κάνει εντύπωση <Τι> Λοιπόν, καλά θα μου τώρα εμείς έχουμε την αγωνία Αν οθαμένος ε, ο, ο σκελετός είναι αυτός που τα έδω και στον καρατζαφέρι τη και στον για τα ελικόπτερα Για τον σκελετό τη Αμφίπολης σας μιλάω Τέτοιε είναι αγωνίες, μας σου λέω, μιλάμε για αγωνίες μεγάλες, διότι δεν έχουμε και άλλα προβλήματα να λύσουμε. Έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα? Νομίζω, η κοινωνική δικαιοσύνη, μιλάμε, κοντεύει, μας τρέχει από τα αυτιά, κοντεύουμε να σκάσουμε από κοινωνική δικαιοσύνη. Με ροκάματο έχουν όλοι, για χαρά. Ε, Κάνε μια έρευνα, λέει, για ποιε χώρε είναι να ναι, καλά οι κατοικοί τους ρε παιδί μου δεν έχουν προβλήματα πρώτη λέει είναι η Νορβηγία και πεντηκοστή ένατη η Ελλάδα έλα ρε μη μου λες τέτοια δηλαδή κοίταξε να δεις τώρα Στη Νορβηγία ας πούμε ό, ό, όχι δεν φυτρώνει μπότσκα ε, λοιπόν για να πιάσουν ένα μπακαλιάρο να φάνει να πούμε οι άνθρωποι τους βγαίνει ψυχή έτσι και όμως είναι πρώτοι γιατί έχουν κοινωνική δικαιοσύνη έχουν στην Ελλάδα που απλώνει στο χέρι και τρως μέχρι και το κυπαρισόμιλο mm -hmm. είναι στην πεντηκοστή έναντι ο γιατί κοίταξε να πούμε στην Ελλάδα σημασία έχει να περνάνε οι υποτακτικοί κυβερνήτες έρα πάει χιόκ μεγάλη τι έγινε ρε ξύπνισε ο πασοκτής 10 η ώρα απίστευτο mm -hmm. περνάει με το χιούβ πάει για καφέ σηκώθηκε mm -hmm. 10 η ώρα απίστευτο mm -hmm. λοιπόν δεν πάντων, που λες η λινάρα μου στην Ελλάδα που λες, το κάνεις έτσι και κόμεις το μελίκο και το Λοιπόν είσαι πίτς στον Πάτο να πούμε Από Από ξέρω εγώ πέσα... Δεν θα λέγαμε από καλοπέραση σαν λαό, Πως περνάει ο ένα λαός Λαός τώρα λέμε Τι πάντων, αυτό αυτά τα ωραία συμβαίνουν Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι στην Ελλάδα Στην ευτυχισμένη Ελλάδα Τη δημοκρατική Ελλάδα Λοιπόν έπεσε το ξύλο της Μαϊμούς Χθε Εναντίον των φοιτητών ε, Κάναν φοιτητική πορεία Τραυματίστηκε ένας φωτορεπόρτερ που κάλυπτε τις ε, μπάτσε που τρώγανε οι φοιτητές από τους φρουρούς της Δημοκρατίας, να μην χρησιμοποιούμε άλλο όνομα, λοιπόν έξω από το Πολυτεχνείο, λοιπόν και όπω καταλαβαίνει, ε, ουρλήθηκαν όλοι οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας από δημοσιογράφους, πολιτικούς, μα είναι δυνατόν να κλείνει, πρόσεξε βάλαν λουκέτο σε πανεπιστημιακές σχολές μεγάλε Για να μην γίνουν λέει καταλήψεις Επειδή πλησιάζει η επέτειος του Πολυτεχνείου Μιλάμε για δημοκρατικότητα μέτρα Τώρα Αν κάποιοι θέλουν να κάνουν κάποιες ιστορίες Εύκολα τις στείνουν Εδώ θυμόσαστε τώρα Πού να θυμόσαστε θα μου πει. Λοιπόν μέχρι και το κάψανε το Πολυτεχνείο Θυμόσαστε κάτι φωτιές Κάτι ε, αντιεξουσιαστές Ναι Αντιξουσιαστέ σου λέω ξεπατώθηκα στο γέλιο μεγάλε άκου είδηση αυτά τα, τα σουτιέντα πρέτι πρι πως τα λένε πρου πρέτι πρι τα ξέρετε όλοι το αυτόντο συμπαθέστατο τύπο που πουλάει αυτά τα πράγματα να πούμε ο οποίος καλά κάνει ο άνθρωπος αφού μπορεί και τα πουλάει και στο κατάστημά του λέει στη Θεσσαλονίκη απολύσαν τρεις υπαλλήλου και πήγε όλος ο αντιεξουσιαστικός ξέρω όπως λέγανε χώρο εκεί είναι μια ομάδα κυρίως και έκανε λέει από όξο, λέει με πανό όξω από το κατάστημα διαδήλωση. Επειδή απόλυσε ο πρέτη πριν, πριν την κρίση είναι τρία άτομα. Ναι σου λέω όπως τα ακούς. Τώρα δεν ξέρω αν αυτοί ήταν εργαζόμενοι στο πριν Pre, αλλά αν δείτε ότι ε, απολύει και κανέναν από την έξυπνη σύντα πηγαίνετε περισσότεροι να κάνετε διαδήλωση. Αυτή είναι η, η εκτός των τυχών πολιτική μεγάλη. Παρακαλώ, μπορείστε καλή σα μέρα, καλή σας μέρα. Μία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Hey, hey, hey. Πολύ σωστά λοιπόν μου σημειώνει ο τηλεαγροατής εδώ πέρα Όταν κέγανε την Αθήνα Όταν κέγανε το πολυτεχνείο θα θυμόσαστε Που καήκανε και ε, κημίλια εκεί μέσα ιστορικά Λοιπόν όταν κέγανε τις ιστορίες <laughs> Κατάλαβες τώρα έτσι Οι πατριώτες Οι... Ναι Του αντιξουσιαστικού χώρου Ναι Λέγε με δημιουργία τέτοια, λοιπόν, η τηλεοπτική κάλυψη ήταν μέχρι και ηλικόπτερα είχαν βάλει. Από δορυφόρους, από γωνίες τα παίρνανε χθες που βγήκαν οι χωρίς καμία κουκούλα, χωρίς τίποτε να διαμαρτυρηθούν, λοιπόν, έφαγαν το ξύλο της αρκούδας και οι δημοσιογράφοι είχαν να κάνουν ανάλυση εάν ο, ο σκελητός, ο νεκρός, στην Αμφίπολη Έτρωγε γιουβαρλάκια για χνή Τα έτρωγε με μπεσαμέλ τα γιουβαρλάκια Διότι μπορούν να τα βρουν από το DNA αυτά Ναι όπως το λέω Λοιπόν ε, αν είναι σιρκό ή θηλκό Τέλος πάντων και αν έτρωγε γιουβαρλάκια Ή έτρωγε ε, επιδόρπιο μιλίκο καραμελωμένο Με ζάχαρη Ξέρω εγώ του μπουκτού Δεν σου λέω Με αυτά τα ωραία σχολιότανε Να πούμε η δημοσιογραφία στην Ελλάδα και φυσικά ε, η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι ένα ακόμη όργανο αυτών οι οποίοι κουμαντάρουν την κατάσταση. Και φυσικά είναι. Δεν του αρνήθηκε ποτέ κανένας. Λοιπόν, οπότε αφού έγιναν αυτά που έγιναν χθε, έπεσε το ξύλο τη αρκούδα, λοιπόν ξανά φοβούνται λέει ότι θα γίνουνε ιστορίες να πούμε με την επέτειο και έκλεισαν τι σχολέ. Αυτό εσύ τώρα ειλικρινά δηλαδή το βρίσκει δημοκρατικό το μέτρο έτσι δεν είναι. Εξάλλου, αν δεν, το, δεν τα βρίσκε δημοκρατικά όλα αυτά, δεν θα τρέχεις πίσω από του πατριώτητε, από του δημοκράτητε. Λοιπόν, εξάλλου, περίμενε και τι 100 δόσεις Δεν στο είχα πει για τι 100 δόσεις Μπάχαλο λοιπόν με τι 100 δόσει. Το 1 τρίτο των οφειλητών του ΑΕ Μένει απόξο Λοιπόν 150.000 δικαιούχοι χοντρικά Για τις αριθμίσεις 100 δόσεις Τρέξανε και αυτοί οι ταλέποροι Αλλά τους είπανε Ιστιχη <Ρι> το διάολο που θέλετε <Ρι> <Ρι> Λοιπόν <ρεγάλε. Ρι> Μια φίλη μου χθε, μιλάγαμε Ας πούμε, ξέρεις Είχαμε το κουράγιο να μιλήσουμε για τη φορολογία Η οποία μπορεί να Υφίσταται του χρόνου Του χρόνου μου λέει τι φορολογία Δηλαδή Από ποιον να πάρουν του χρόνου Τι μένει να πάρουν Τι, τι θα πάρουν του χρόνου ποια, Για ποια φορολογία μιλάμε Δηλαδή Βλέπεις πουθενά το άδικο Λοιπόν κι όμως Κυρία μου και κυρία μου Παρακαλώ Ελα παλικάρι μου Το ξύλο τη σε έπισης Ναι Τώρα χορεύουν ένα ολόκληρο λαό ε, ε, Σωστά, σωστά Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου, γεια σου Τι κάνετε και στην κουζάνι ρε Κώστα Φαντάζομαι εσείς θα είστε πιο ευτυχισμένοι από όλου. Λοιπόν Έτσι που μεγάλες. μεγάλε Θες και εκατό δώσεις Κάτσε ρε πουλάκι μου Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι Το ζουμί όλη τη ιστορία τη, Μετά την τριμερή Επίθεση που εδέχθηκε αυτή τέλος πάντων η λεγόμενη δημοκρατία αυτή η λεγόμενη δημοκρατία στην Ελλάδα χθε. τόσο από τον Βενιζέλο όσο από τον Τσίπρα και από τον Σαμαρά αποδεικνύει για μία ακόμη φορά λοιπόν ότι όχι απλώς κάνουν ό,τι τους γουστάρει ό,τι διαταγίες παίρνουν δηλαδή εντολές παίρνουν από τα φαιντικά τους αλλά εμένα μου μεγαλώνει η απορία γιατί διάολο θέλουν Θέλουν ψήφους Δεν καταλαβαίνω Παρακαλώ Ορίστε. Ορίστε. Ναι ναι Να πω Μεγάλε ε... Τι σου λέω κανένα. Δεν καταλαβαίνω ειλικρινά Δική μου απορία είναι ρε παιδιά Αν μπορείτε βοηθήστε με Λοιπόν βοηθήστε με. Γιατί χρειάζονται ψήφους Γιατί χρειάζονται να πηγαίνει αυτός ο έρμος Ο οποίος τον κάνουν ό,τι θέλουν Μα δικός τους είναι Μα δεν είναι δικός τους Τον κάνουν ό,τι θέλουν Γιατί πρέπει να στείλουν όλο αυτό το θέατρο Εντάξει χοντρό κονόμι τώρα από τι εκλογέ δεν έχει με με την έννοια που κονομάγανε τα προηγούμενα χρόνια δισεκατομμύρια. χοντροκονόμη δηλαδή, από αυτή καθεαυτή την ε, λειτουργία των εκλογών δεν έχει. Εδώ τρώνε δισεκατομμύρια παλού. λοιπόν Γιατί κάνουν εκλογές, έχω αυτή την απορία ακόμη. Την έχω αυτή την απορία. Ό,τι τους θέλουν τα αφεντικά, τους κάνουνε, κατεβάζουν κάτω τους φρουρούς της Δημοκρατίας, σε σαπίζουν στο ξύλο. Ό,τι τους πει η Τρόικα, κάνουν υπογράφουν, περνάνε νόμους, στείλουν αυτό το θέατρο όλο. Γιατί όμως? Γιατί? Για, γιατί, για να μην τους πούνε, ας πούμε, τι, χούντα. Παρακαλώ. Γιατί κατέ, είχε καταρρεύσει η Hyundai προηγούμενη Έλα μην με τρελαίνεις Έλα ε, τηλεακροατή με τρελαίνεις έλα, έλα έλα έλα με τρελαίνεις Συγγνώμη έλα για Έχεις άδικο Έχεις άδικο Μου λέει τηλεακροατής εδώ Είναι θέμα λέξεις. λέει, Αν τους πουν χουντικούς θα καταρρεύσουν λέει, Γιατί οι Έλληνες δεν γουστάρουν Τι θα με τρελάνεις Θα με τρελάνεις Μην με τρελαίνεις Οι Έλληνες γουστάρουν ότι έχουν από πάνω αποδεδειγμένο ιστορικά και επίσης ακόμη και τούτη την εποχή που υποτίθεται ότι η ελευθερία η πληροφόρηση είναι στο τοπικό, λοιπόν ότι έχουν από πάνω γουστάρουν οι Έλληνες και ψάχνουνε μάλιστα ψάχνουν και άλλου. ψάχνουνε και περίεργους αρχηγούς να λέγε με Τζίμερο ας πούμε λέγε με Ποτάμι λέγε με Λικούδι σε παρακαλώ πολύ τώρα Καλά, δεν μιλάμε για τους Εσαείς ε, δημοκράτες ε, Μπαρμαφώτο Κουρέλα και τους άλλους <Τι> Λοιπόν και πάλι εγώ έχω την απορία Γιατί ρε παιδί μου Γιατί ρε πουλάκια μου χρυσά Αφού ό,τι γουστάρετε κάνετε Παρακαλώ Ποιο <Τι Τι> θεία <θύασο> γιατί Γιατί το αυτό Γιατί Τι κόστο είναι, ρε παιδιά, καλά με συγχωρείτε. Εσεί να πούμε με τρελάνετε. Είστε και. Ε, μπουμπούκια να Ναι, μην με τρελαίνετε. Τι κόστο είναι. Αφού ό,τι γουστάρουν κάνουν. Σύνταγμα ό,τι θέλουν. Ε, Νόμου ό,τι θέλουν. Ξύλο ό,τι θέλουν. Ε, φορολογία ό,τι θέλουν. Μισθού ό,τι θέλουν. Απολύσει ό,τι θέλουν. Τι δει Αυτό είναι. Να κάνουν αυτό ό,τι θέλουν και να. Εντάξει, τώρα, τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Να, εντάξει, εντάξει, εντάξει, τώρα κατάλαβα, γεια, γεια, γεια, Εντάξει ρε παιδί μου, πες μου έτσι να πούμε ότι είμαστε δημοκράτες και κάνουμε, ε, ακολουθούμε τους δημοκρατικές απαιτήσεις τε... Πρέπει να μου, δεν κάνουν ότι γουστάρουν, δεν, ειλικρινά δεν κάνουν ότι γουστάρουν Δεν σκότωσαν 7-8 χιλιάδες ανθρώπους, δεν κάνουν φορολογίε παρακαλώ Θα πω τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Ε, μου λέει ένα φίλο εδώ: Μπορεί να ήμασταν, λέει, τα οικονομικά πειραματόζα και τώρα να είμαστε τα πολιτικά πειραματόζα με την, δημοκρατική, με την συνεργατική δημοκρατία. Πια που μπορούν να συγκυβερνάνε τα κόμματα με ένα μικρό ποσοστό και όχι η πλειοψηφία. Μα στην Ελλάδα, με συνεργατική ή όχι η δημοκρατία, πάντα η μειοψηφία κυβέρνα, για δερφέ μου. Δεν κυβέρνησε ποτέ η πλειοψηφία. Είδε ποτέ εσύ, ακόμα και τι εποχέ τη παντοδυναμία του. πώ τον λέγανε εκείνον τον. τον αλήστου, τον Γεθνάρχη. Ή του Παπαντρέα. Είδε. ήταν πλειοψηφία ο λαό. Πάντα η μειοψηφία κυβερνούσε. Α το αφήσουμε αυτό. Τώρα με τη συνεργαστική δημοκρατία που ετοιμάζουν Γράψαμε και ένα αρθράκι, ο οποίο θέλει το διαβάζει χθε. Συνεργασία ηθάνετο. Λοιπόν, πάλι η μειοψηφία κυβερνάει. Μη με ρωτήσει τι κάνει η πλειοψηφία. Απλά ρωτάω εγώ. Γιατί δεν του... Γιατί τι χρειάζονται όλα αυτά. Παλιά με τις εκλογές κονόμπαγαν τα τεράστια, έτσι. Πολύ χρήμα μιλάμε ραγόλοι. Ξεσκίζονταν στο χρήμα. Τώρα δεν έχει τόσα μασάμπούκα με τις εκλογές. Γιατί τις κάνουν έτσι. Γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Γιατί τρέχουν λοιπόν. Α πίδια μπουρ πίδια στον στο κόμμα όλοι μαζί. Άι, τι. Τι, γιατί. Ε, επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικό. Νόμου ό,τι γουστάρουνε. Φόρου ό,τι γουστάρουνε. Ξύλο βαράνε όποιο γουστάρουνε. Συλλαμβάνουν όποιο γουστάρουνε. Ξεφτιλίζουν όποιο γουστάρουνε. Το σύνταγμα το κουρελιάζουνε. Το, το κάνανε ό,τι θέλουνε. Το... Να σε υποστηρίξει κανένα δεν υπάρχει. Δεν μιλάμε για δικαιοσύνη και τέτοια. Λοιπόν, βλέπει τώρα η δικαιοσύνη. Στείλω στα ποδάρια. Θέλει τα αναδρομικά ούλα. Λοιπόν, γιατί γίνονται όλα αυτά δηλαδή. Με, με, παιδιά ειλικρινά έχουν λαλήσει, απαντήστε μου Παρακαλώ <μήλες> Βέλα <μήλες> του, το, του πάτσα τρεις βουλές Τρεις, να του ξαναπατήσω Του πάτσα τρεις βουλές Του ξανα, το ξαναπατάω τέταρτο Εντάξει <μήλες> Μεγάλε θα τελείωται άρχοντα της κουλάσεως. Έλα. <laughs> λοιπόν. Που λες, γιατί ρε παιδιά σήμερα. Απαντήστε μου ρε παιδιά. Λοιπόν, άγι <laughs> εγώ τώρα να με, με την απορία στο χέρι μένω. Πάντως, λοιπόν, εκτός από σας που τρέφατε ελπίδες για τις 100 δόσεις, να σας ενημερώσω, να λέω και καμιά είδηση, λοιπόν, Όσοι έχετε κόκκινα δάνεια για να μπείτε στον διακανονισμό δόσεων με την τράπεζα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τις εμφυλές σα με το δημόσιο. <laughs> <laughs> το γίνονται ρε μου αυτά. <laughs> λοιπόν, εσύ μεγάλε τώρα που έχει κόκκινο δάνειο πρέπει πρώτα να πας να ρυθμίσεις, να ξεχρεώσεις το δημόσιο διότι το δημόσιο σου προσφέρει τόσα ρε κοντούτσικο. Κατάλαβες? <laughs> ναι, σου λέω, αυτά τα σκέφτονται οι αυτοί οι δημοκράτες. Που κάνουν εκλογίες και βγαίνουν Τι να σου κάνω εγώ Λοιπόν σήμερα λοιπόν στις 12 η ώρα το μεσημέρι Κυρία μου και κυρία μου Θα γίνει η τροπολογία Η ονομαστική ψηφοφορία της τροπολογίας 12 η ώρα Α, Σε δυο ωρίτσες περίπου Στη Βουλή Που πετάει τις δόσεις Του ένφια εκτός 100 δό... Εκτός των 100 δόσεων Ήθελες να βγεις και τι 100 δόσεις Ο έμφιακο του ο Εύφια κυρία μου και κυρία μου Είναι ένας μόνιμος φόρος πια Όπως όλοι Δηλαδή να σου πω ας πούμε, έναν μόνιμο φόρο Τον οποίο ε, δεν, ε, δεν του δίνεις καμία σημασία Έχω ε, αναφερθεί επανειλημμένος Στις ε, περίεργες χρεώσει. Πως τις λένε αυτές στο λογαριασμό της ΔΕΗ Λοιπόν ε, Πως τις λένε κάπως τις λένε Θα θυμηθώ πώ τι λένε Εκεί λοιπόν ενώ έχεις ρεύμα 10 ευρώ Αυτές είναι 100 ευρώ Είναι οι πράσινες αναπτύξεις μέσα του... Του Γιουργάκη του Παπαντρέου είναι τα κοινωνικά τιμολόγια, λέει, τα οποία πρέπει να πληρώνει εσύ για του άλλου, τα οποία πληρώνουν και αυτοί που έχουν ανάγκη κοινωνικού τιμολογίου. Είναι ένα φόρο για τον οποίο δεν μιλάει κανένας Οπότε λοιπόν ο έμφιασε σε μάρανε τώρα. μη μην δεν το ψηφίσουν Λοιπόν, το κόλπο με τι 100 δόσεις, κυρία μου και κυρία μου, το ξαναλέμε και το είπαμε από την αρχή, ότι ξελασπώνει όσου χρωστούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή για να μην έχουν πρόβλημα Και τους έρνουνε καταλαβαίνεις Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς Τους συλλαμβάνουνε και τέτοια Σε όσους ε, έχουν ακόμη Να πληρώνουν δόσεις στο δημόσιο Απλά τους βάζει στο λούκι Αυτούς λοιπόν ξελασπώνει Τους μεγαλοοφιλέτες Εντάξει Να συνονοούμαστε Τα αναλύσαμε, Κυρία μου και κυρία μου Εγώ τρελαίνομαι σου μιλάω ειλικρινά Όταν βλέπω το χαρδουβέλερ Δηλαδή λέω. Τι είναι, τι, τι, τι, τι άντρας, τι, τι πατριώτης, δημοκράτησέ με, αγόρι μου. Λέω, δηλαδή, ειδικά όταν το βλέπω να μιλάει, η απορία μου είναι γιατί δεν ακολούθησε τη θεολογική σχολή αυτός. Έτσι όπως μιλάει, θα ήταν ο πιο λατρευτός δεσπότης στην Ελλάδα. Λοιπόν, τέλο πάντων. ο Χαρδουβέλερ όμως, κυρία μου και κυρία μου, πήγε στην εκδήλωση του ελληνικού κλάμπ του Χάρβαρν. Μην κοιτάς τώρα εσύ που είσαι ξεχάρβαρ ποιος, ποιος θα πήγαινε στο, Στη λέσχη του κλαμπ Εκεί του πως το λένε Το κλαμπ, το ελληνικό κλαμπ του Χάρβαρντ Εσύ θα πήγαινε, ε, Χαρδαλούπα, εσύ είσαι ο Χαρδαλούπας Ο Χάπατος Ο Χαρδουβέλερ πήγε λοιπόν Και τι είπε προσέξτε τα πεξάστερα η Ελλάδα θα βγει στις αγορές το 2015 για να καλύψει τις ανάγκες της και θα βγει από το πρόγραμμα στήριξης. Προσέξτε, θα συνεχίσουμε με το δικό μας πρόγραμμα που θα γίνει δικό μας μόλις δουν οι Έλληνες ότι έχουμε ανάπτυξη μόλις τα παιδιά τους βρουν δουλειές. Αυτά τα είπε ο Χαρδουβέλλερ. Τα είπε στο ελληνικό κλαμπ του Χάρβαρ. τι άλλο να σου πει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπο λέμε τώρα, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Α, τι άλλο να σου πει. Κι εσύ Έλα ωρίστε καλώς, στο... καλώς στον κύριο Χαρδαλού Παχαπάτοβλου Έλα Καλά ρε φίλε εσύ τι κάνεις εσύ; Γιατί Αυτό είναι γεγονός Είναι αλήθεια σου <σμήθεια> Έγινε Έχει ο Θεός αλλά δεν δίνει Έχει ο Θεός αλλά δεν δίνει Τα κρατά για την πάρτι του και για τους πιστούς Έλα Έτσι μπράβο άτυ, Έλα, έλα, γεια, yeah, γεια yeah. Έτσι μην σου δώσει και ο Θεός να πούμε Και σε φορολογήσουνε. Κάτσε εκεί που είσαι Λοιπόν μου λες θα βγει λοιπόν, στα από Χαρδουβέλερ Κατάλαβες Διότι μεγάλε Θα πάρεις και δάνεια Δάνειο σε δάνειο, το κουγλίφο σε το κουγλίφο Τι πιστεύεις δηλαδή Ποιος πιστεύεις ότι θα στην αλλάξει αυτή την κατάσταση Εδώ μιλάμε Σου μιλάνε για νέες δουλειές, έτσι Και σου μιλάνε μόνο για επιδοτούμενα προγράμματα Δεν Κανένας μα κανένας δεν μιλάει για παραγωγή Ρε μου χρυσό Δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαγμέ και το Στουρνάρα για να καταλάβεις <μήλεια> ότι αν δεν κερδίσει, μπορείστε θε... <μήλεια> ναι. <μήλεια> ναι, ναι. <μήλεια> ναι ναι ναι ναι ναι ναι <μήλεια> έτσι σωστά <μήλεια> ναι, ναι. <μήλεια> έτσι είπε παλικάρι μου <μήλεια> μόλις, <μήλεια> ο, μόλις τα παιδιά των Ελλήνων βρουν δουλειές κατάλαβες πως λέγω στα σκλαβοπάζαρα ρε πουλάκι μου δεν χρειάζεται να είσαι χαρδουβέλερ σπουδαγμένος τουρνάρας και συμίτης μιλάμε καθηγητής άμα δεν κερδίσει, έτσι είναι ο, ο, ο καπιταλισμός, το οικονομικό σύστημα που ζούμε Από το κέρδος πληρώνεις φόρους, ζεις ε, αγοράζεις σόβρακο σερβιέτα, παπούτσι ε, δονητή τι άλλο να σου πω για να με καταλάβεις Από το κέρδος δεν, αυτά αν τα αγοράζεις απ' τα δανεικά θα μείνεις με τον δονητή στο χέρι, μετά δεν έχει τα τα δανικά. Άκουσες κανέναν τόσο καιρό ή καμία ενέργεια να πάρει μπροστά, θα, θα μαλλιάσει γλώσσα μας από αυτόν τον αέρα. Καμία παραγωγή. Τα χωράφια είναι γεμάτα βάτα. Τα, οι βιοτεχνίες έχουν διαλυθεί. Ντού κάνουν οι γύφτη και κλέβουν μέσα τα, τα σίδερα και τα τέτοια για να πάνε τα πουλήσουν. Λέω γύφτη γιατί αυτοί ασχολούνται με το κόλπο. Λοιπόν... Ήδες κανέναν ασχολείται να πάρει μπροστά καμία παραγωγή για να κερδίσει Το μόνο που σου παρουσιάζουνε από τις τηλεοράσεις Είναι κάτι απίθανοι τύπη Οι οποίοι αφήσανε λέει τα λογιστικά από την Αθήνα Και πήγαν στο χωριό τους να κάνουν σαλιγκάρια Άντε κάντε όλοι σαλιγκάρια με τον το, το, το πλανήτη σαλιγκάρια Σαλιγκαροπλανήτη να τον κάνουμε Δηλαδή μιλάμε για τρέλα τώρα και στο παρουσιάζουν Λοιπόν Ο τι πήγε ένας και έκανε σαλιγκάρια Βουρ να κάνουμε σαλιγκάρια όλοι Ρε μου χρυσό Είχες ένα κάμπο που έβγαζε στάρια Το καταλαβαίνεις Στη Θεσσαλία Είχες κάμπους εδώ στην Άρτα Και στο Άργος και στο, από, από εδώ και αλλού Και στην Κρήτη που σου κάνουν πορτοκάλια Τα οποία τα βλέπει ο Ρώσος και ο Κινέζος Και κάνει κολοτούμπες Και ο Ιάπωνας και κάνουν κολοτούμπες Είχε βιομηχανίες είχε βιοτεχνίε. Γιατί τα άκλισες όλα αυτά <Και> Γιατί τα σκότωσες Και ακούς τώρα έναν πίθανο τυπάκο Με το όνομα Χαρδουβέλερ Έναν πίθανο Γερμανοτσολιαδάκο Να σου λέει Ότι το 2015 Αν βρει το παιδί σου δουλειά Θα έχουμε ανάπτυξη Αν βρει το παιδί σου δουλειά Πού να βρει δουλειά το παιδί σου Πού ακριβώς να βρει δουλειά του παιδί σου Του παιδί σου Του παιδί. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο να τους επαναλαμβάνουμε Δώστε όλοι τι σημασία Σε αυτά τα οποία λένε οι αρχηγοί σας Ακούστε τους μια φορά Τι λένε Μην τους παλαμακίζετε συνέχεια Θα βγάλετε κάλο στο χέρι Ακούστε την απίστευτη δήλωση του Σαμαρά Του Πρωθυπουργού Τη χώρας υποτίθεται Για την αναθεώρηση του συντάγματος Ακούστε τι είπε Η αναθεώρηση του συντάγματος Είναι η κορυφαία μεταρρύθμιση Μεταρρύθμιση Άκου το επιστέγασμα όλων των υπολείπων μεταρρυθμίσεων αυτών που έχουν ήδη γίνει και αυτών που προγραμματίζονται από εδώ και στο εξής το, το σύνταγμα είναι μεταρρύθμιση σαν αυτές που σου είπε να κάνεις η Τρόικα ο, ο Σόιμπλε ή η Μέρκελ η, το σύνταγμα σου το ελληνικό μουρε. το οποίο ήταν το ευαγγέλιό σου ήταν αυτό που σε, που σε έκανε ανθρώπινη υπόσταση να περπατάς σε αυτή την κοινωνία λοιπόν Κατάλαβες Για το Σαμανάντο υπάρχουν σύνταγμα Είναι αυτό που στηρίζει τη δημοκρατική Δυστυχώς ακούστε Τη δημοκρατική πλειοψηφία και δήλωσε Έφτασε λοιπόν η ώρα Να αλλάξουμε και το σύνταγμα Με έμφαση στη λειτουργικότητα Του πολιτεύματος Και στην πολιτική σταθερότητα Αυτά τα λέει ο, ο δημοκράτης Πρωθυπουργό της χώρας Τον οποίο παλαμακίζουν εκατομμύρια Έλληνες Δίνεται ποτέ σημασία Σε αυτά που λένε Αυτά που κάνουνε δεν σας ενδιαφέρουν. Τους σκοτώνουν κόσμο, δεν έχουν δολοφονούνε κόσμο, κάνουνε ό,τι γελιότητα. Σε αυτά που λένε δίνεται ποτέ σημασία. Το σύνταγμα είναι μεταρρύθμιση. Το σύνταγμα είναι μεταρρύθμιση. Δηλαδή τι είναι το σύνταγμα. Μεταρρύθμιση σε κάτι δυ... Δυ... δυσλειτουργικό του δημοσίου. Θα μας τρελάνει σαμαρά. Και εσύ και ο παδίσσου. Τουρίστη. Έτσι σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Μεγάλε κατεβάζω τα αυτιά, δηλαδή, ναι, είναι σωστή η παρατηρήση σου. Δεν τους έχουν μπουζουριάσει για άλλα κι άλλα, από τη στιγμή που δεν τον, τον μπουζούριασε ένα εισαγγελέας για αυτή του τη δήλωση την οποία έκανε δημόσια, δεν είναι απλά τελειωμένα τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι τελειωμένα τα πράγματα. Έχουν τελειώσει προπολού. Α, μια φορά θα ακούσετε τι λένε οι μία μόνο. Ακούτε τι σας είπε ο αρχηγός, αυτός είναι πρωθυπουργός. Αυτός είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Ακούσατε τι είπε να το επαναλάβω, άστορε μεγάλε τζάπας, άλλο θα χαλάσω. Ξύριες του καφενείου τώρα με της πατριωτικής δεξιάς εκεί να πούμε. Να μην μας πιάσουν τίποτα, παιδιά. Μιαλά. Μιαλά. Ποιος είναι, που ή, που ή, που ή, που Γυάλα, γυάλα, γυάλα, γυάλα Γυάλα, είσαι δημοκράτης εσύ Είσαι πάμπο δημοκράτης δημοκρατία Λίπα μου έλα μου Γιώργη Έλα Τα λεφτά που έταζε ο Γιώργος Που είπε λεφτά υπάρχουν, ήταν offshore Μας το δήλωσε, αλλά δεν τον άφησα να τελειώσει τη δουλειά του να κάνει δηλαδή την επανάσταση του αυτονόητου μεγάλε Δεν έχω απέτηση να καταλάβει κανένας πασοκτσής Παχιόκ μεγάλος Χωμένος με στη μασαμπούκα Και στην κλεψιά τόσα χρόνια Την επανάσταση του αυτονόητου Δεν έχω καμία απέτηση Αλλά έχω απέτηση Πραγματικά δηλαδή Αφήστε τον ρε παιδιά να μιλάει Αφήστε τον, περνάω μια χαρά όταν τον ακούω Δηλαδή να σου πω κάτι Πώς η δεν τον αφήσανε λοιπόν να βρει τα λεφτά στι ε, εταιρείε του παιδί. Έλα, ρε, γκάκι. Ηταν στι οφυσών. Του καρατζαφέρε, ξέρετε σε ποιες οφυσών. Λοιπόν, μεγάλε 50 ευρώ κουπόνι. Όχι, oh, όχι, oh, oh, oh. 50 ευρώ κουπόνι κόμματο. Όχι. Oh. Για ενίσχυση κόμματο. 50 ευρώ κουπόνι. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Uuuu. Oh. 50 κου... 50 <laughs> ευρώ 50, 50 Ευρώ 50, 500 κουπόνι <laughs> Λοιπόν, έχετε κάνει εσείς το ΣΥΡΙΖΑ που είσαστε πραγματικά αριστεροί. Uh -huh. Λογαριασμό! Uh -huh. Ορίστε παρακαλώ. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Μπα! Έχετε κάνει λογαριασμό με 50 ευρώ πόσο καιρό μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα σήμερα. Ρέα yeah. ε, είναι τρέλα, έτσι κάνανε Κουπόνια των 50 ευρώ Ε βέβαια θα μου πεις όταν έχεις ε, Ο στη στυλ Γιάννας η Γιάννα δεν θα πάρει να κουπόνι Το 50 ευρώ Ναι ρε μου σε παρακαλώ Λοιπόν Παπα πα, 50 ευρώ Κουπόνι Ελά ρε εσύ Αλέξη Προχώρα ρε άρχοντα της κολάσεως Προχώρα ρε μεγάλε Αυτό είναι κόμμα αριστερό ρε. Συζητάω δεν μιλάμε εδώ ότι αυτή, αυτή η γελιότητα της οικονομικής εξόρμησης των κομμάτων. Μιλάμε για φοβερή γελιότητα, έτσι, λοιπόν. Ε, αλλά 50 ευρώ ρε σύ Αλέξη. 50 ευρώ ρε μου, τι έγινε ρε Αλέξη. Τι έγινε. Α, έχουμε και, έχουμε και άλλο κόμμα. Το, το, το, το Τελεία του Γλέτσου. Ο Γλέτσος, λοιπόν, έκανε κόμμα ο Τελίας, και λέει να κάνει συνε... κυβέρνηση συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ αλλά όχι ο τσίπαρα πρωθυπουργό. Α σε μα ρε. Α σε μα ρε, εδώ μιλάμε για το. Μιλάμε ότι δεν θα μα δε θα μας μείνει άντερο, αν ζούμε εκείνη την εποχή. <Κι> <Κι> Πλάκα, βουκάτι. <Κι> ο Αλέξη, όχι απλά αρχηγό. Σου λέω, από την πρώτη μέρα θα κυκλοφοράω. Πώς κυκλοφοράν οι δείτε με μπουκάλε στην πλάτη, θα κυκλοφοράω με μπαταρίε στην πλάτη και μπροστά θα τηλεόραση. Θα χάνω εγώ στιγμή από τον Αλέξη. Από τη στιγμή της ορκωμοσίας. Τι θα δούμε, τι θα κάνει Τι θα Το στιγμή του Σορκομωσίας Παρακαλώ Το πασό Γιάλα ρε γιάλα Γιάλα Λαδάρα ρε γλιάτσος Ρε και ξυρό ε, μην ξεχνάς Μην ξεχνάς ότι ο Βλέτσος Πρωτοβγήκε Ήταν και υποψήφιο με το κουκουέ κάποτε Και πρωτοβγήκε δήμαρχος με τη στήριξη του Κουκουέ. Έχει, έχουν περάσει Από το Κουκουέ που λε. Ναι, Δεν ως παράστο λοιπόν, αυτό ναι. ε, Πάντως ε, Αλέκ πως λένε Απόστολε, Γλέτσα μου ε, Διαφωνούμε Εγώ σου λέω θα κυκλοφοράω σαν παταχάνθρωπος Πίσω θα έχω τις μπαταρίες, την πλάτη Και μπροστά θα έχω 30, Τι τριαντάρα 30, Πενεντάρα οθόνη Θα χάνω εγώ σκηνή Με υπουργού Άμα δεν δω Έλα πέφτω <Τι> Στην ανάγκη πες Έλα ρε αγόρη μου Έλα Λέκο για... Λοιπόν, θα... Θε... Άμα δεν δω το στρατούλι Εγώ υπουργό μεγάλε Θα κρεμαστώ εδώ απέξω από την Πότσικα να έχω Εντάξει ο σκηνής στην Πότσικα Και θα κρεμαστώ σε παρακαλώ, Βόλε. Χάσω εγώ. Ε, οπότε, απόστολοι, πώ σε λένε, τέλο. Ξέχνα τα αυτά. Εμεί θέλουμε Αλέξη, υποστηρίζουμε Αλέξη για πρωθυπουργό στα τέσσερα. Εμεί στα τέσσερα, όχι ο Αλέξη, μην μα παρεξηγήσετε. Διότι έχουμε και τον κολλητό του, Το Γιούγκερ. Το Αλέξη. Λοιπόν, η Ευρωβουλή τον στήριξε για, τις, ε, για τη μεγάλη πατεωνιά που έκανε στο Λοξεμβούργο τότε με τα φορολογικά. Λοιπόν, ε, όπου. Έγινε τη τρελής ένας από τους μεγαλύτερους ξε, ε, Ξεπλυντές Πώς να το πω Είναι ε, Έλληνας μπάνκερ banker, banker Ο οποίος στο Λουξεμβούργο Έκανε όργια Λοιπόν Και τον έβγαλε λάδι Η Ευρωβουλή Η σύμμαχή σου ε, Δεν μην σου κατηγορήσουν το Ιούνκερ Εσένα τώρα και πάθεις τίποτα Λοιπόν Το φορολογικό σύστημα του Λουξεμβούργου, Είπε η σύμμαχό σου η Ευρωβουλή Είναι ανεξάρτητο και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, είπε, προσέξτε, ο Γιούγκερ, ο οποίος ήταν 24 χρόνια υπουργός οικονομικών και δεν ήξερε τίποτε. Κατάλαβες? 24 χρόνια, αυτά. Όμως, μεγάλε, του την είχε στημένη η Μεγάλη Βρετανία με το φορολογικό θέμα του Λουξεμβούργου. Ο Βρετανικός Guardian λοιπόν ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που είχε αφιέρωμα έξι σελίδων για το Juncker και το μαύρο χρήμα της Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης και του πλανήτη στο Λουξεμβούργο. Ρώτα πως οι Έλληνες κάνανε δουλειές αυτά τα 24 χρόνια που ήταν με το Juncker, ε, Υπουργό Οικονομικών στο Λουξεμβούργο. Αλλά αυτά είναι πισιλά γράμματα μεγάλε μπροστά στην φιλική και αδερφική σχέση, για να μην πω και η ιδεολογική που έχει ο Αλέξης, ο Τσίπρας με το Γιούνκερ Μή μου παρεξηγέσαι Σιριζέ Επαναλαμβάνω Ο Αλέξης έσκησε τα βρακιά του Για να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ Εγώ δεν τα τα βρακιά μου Γιατί δεν έχω βρακί Δεν ξέρω αν με Σιλίβης Κυρία μου και κυριέ μου Πιχειρηματίας προχθές που λέγαμε Να πούμε που το Ταμάσακαν χοντρά εκεί Οι εισδοήτες Λοιπόν, όταν του ζήτησε 80.000 ευρώ για να μην κάνει έλεγχο, ο δημόσιος λειτουργό, δημοκράτης κι αυτό, του είπε να σου δώσω ένα διαμέρισμα και μου γυρίζει στα ρέστα. Μιλάμε μεγάλε. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και θα γλίτωνε από το διαμέρισμα ο άνθρωπος. Λοιπόν, και τον έμφυα θα το χρεωνόταν ο εφερειακό και θα έπαιρνε και τα ρέστα κάπου. Θα έκανε πάνω από 80.000. Αυτή ήταν φοβερή πρόταση. Αλλά δεν τη δέχτηκε ο Δοήτης. Oh, τα θέλεις ζεστά. Ξέρεις, τα θέλουν ζεστά γιατί τα βάζουν σε κυβότια, τα βάζουν σε κούτες. Ξεχάσατε τις κοπέλες στην καλυθέα του Ικα που τα είχαν σε κουτιά Pampers στα εκατομμύρια. Όξο είναι. Με, με, με, μη μη σκιάδες, σε προαγωγή πήρανε. Τα βάζουν σε κούτες, τα βάζουν σε καταψύχτες, τα βάζουν. Βα... Καταλαβαίνεις. Yeah. Γιατί τώρα είναι, ξέρεις, μην έχουμε και ιστορία, δεν τα προωθούν προς τα όξο. They... Τα κομμένα αναδρομικά του... Ακού... Από το Ευρωπαϊκό... Κο... Καλά μιλάμε δηλαδή, εντάξει, έχουμε δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Σε στο του τομεί είμαστε... Πουλιά πετούμενα. Επικαλέστηκαν για τα κομμένα αναδρομικά τους το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ακούστε. Ακούστε τι επικαλέστηκαν. Βέβαια, εμεί σα έχουμε ενημερώσει εσά οι δικοί μα ακροατέ. Ξέρουν ότι οι Έλληνε δεν μπορούν να επικαλεστούν τα δικαιώματα του ανθρώπου στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων για, ε, Δικαιωμάτων μετά την υπογραφή των μνημονίων. Οι δικαστικοί πού να το ξέρουν, Μεγάλε, το καταλαβαίνει. Οι Έλληνε δεν ανήκουν στη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν ανήκουν, πώ να στο πω, ε, Μεγάλε, μετά την υπογραφή των μνημονίων. Ανήκουν σε άλλα, αλλού, πουθενά. Πάντω εκεί δεν ανήκουν. Αλλά οι Έλληνε δικαστικοί είναι τόσο ενημερωμένοι που για τα αναδρομικά του προσέξτε! Ούτε για τι δολοφονίες στην Ελλάδα. Ούτε για, για ό,τι συμβαίνει δεν κατέφυγαν στο δικαστήριο δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αλλά για τα αναδρομικά του πήγαν. Διότι έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι. Οι άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα δεν έχουν δικαιώματα. I can't, I can't, I can't Επίδομα φτώχεια μεγάλη. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να υποστεί μια κοινωνία. Δεν είναι μόνο το επίδομα φτώχειας, είναι και αυτή που υφίσταται καθημερινά, αυτή που ονομάζεται ακόμη η ελληνική κοινωνία. Πάντως, αύριο Σάββατο ξεκινούν σε 13 δήμους της χώρας αιτήσεις για το επίδομα φτώχειας. Ο περίφανος Βρούτσης, πατριώτης κι αυτός, της δεξιάς παρατάξιους της εθνικοπατριωτικής. Λοιπόν, περήφανο δήλωσε... Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική στροφή στη χώρα. Ίδες μεταρρύθμιση και αυτό μεγάλε. Όπως ο Σαμαράς ονόμασε μεταρρύθμιση το Σύνταγμα, μεταρρύθμιση το επίδομα φτώχεια. Για πολλά χρόνια γινόταν, λέει, κατασπαθάλιση πόρων για την κοινωνική πολιτική. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η χώρα μας είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, δήλωσε περήφανος ο Βρουτσις. Μεγάλε. Okay. Είδες, μεταρρυθμιστική στροφή. Βέβαια το μόνο σίγουρο είναι ότι από το κοκαλάκι που από το πακέτο αυτό το κοκαλάκι θα το δώσουν σε κάποιους για εξαγορά ψήφων διότι αυτό το κάνουν, για αυτό το κάνουν και το μεγάλο πακέτο καταλαβαίνει, που θα καταλήξει Εσύ τα ξέρεις καλύτερα Η βροχή δίνει ζωή Η βροχή δίνει ζωή λοιπόν είναι ένα ντοκιμαντέρ που σπονσονάρει η κοκακόλα για την ίδρευση των κυκλάδων Ναι, η βροχή δίνει ζωή Λοιπόν Μεγάλε, εγώ πριν πολύ πολύ καιρό Σου πρότεινα να ψάξεις να δεις μια ταινία Το Even The Rain Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο Ψάξε βρέστιν και δέστιν All, Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει Σας έχουμε μεταφέρει όλους τους νόμους Σας έχουμε μεταφέρει όλες τις τροπολογίες για να σα το πω χοντρά όλες τις πουστιέ Που υπέγραψαν Οι εντόπιοι γερμανοτσολιάδες τις Βουλής Για να μην έχεις Να μην είναι κοινωνικό αγαθό ούτε το νερό Τώρα έτσι Δυο τρία χρόνια σας τα έχουμε δώσει όλα Από εκεί και πέρα μεγάλε Είναι δική σου Θα μην φτάσεις κι εσύ σαν τον Δήμαρχο Αρτέων Ο οποίος πριν τρει μέρες διαπίστωσε Ότι θα πουληθεί η μικρή ΔΕΗ Ναι Κατάλαβες μην μας τρελάνεις Σαν τους Σιριζαίους Που σήμερα σε σκοτώνουν Βρωμάει το πτώμα και μετά από δύο χρόνια Κάνουν διαδήλωση όξο από την ΕΡΤ Παρακαλώ ναι ναι ναι ναι. ναι ναι ναι ναι Ναι ναι ναι ε, τώρα δεν θα κάθομαι να αναφέρω Μετά πάμε δέκα φορές Λοιπόν τα, ε, ε, τώρα, Τι να το πω του άλλο τώρα Χέστηκε τα, τα, ποτάμια, τα ποτάμια σου Τα ποτάμια σου Δεν είναι ποτάμια ειναι υδραυλική ενέργεια Με προϊόν το νερό Το κατάλαβες αυτά σου περάσανε Οι πατριώτες για τους οποίους πολαμακίζεις Δεν είναι δικό σου ρε μου μο, παρά τα μένα Δεν θες το καταλάβεις Πάντως εκείνο που θα καταλάβεις Αν να χτυπήσω ξύλο πάστο στο κάτ Δεν υπάρχει ούτε ρίζι Ούτε ρύζι. δεν υπάρχουν τρόφιμα στο νοσοκομείο Μεγάλη, κατ' αυτό που σου λέω. Λοιπόν, άδειασαν τα ψυγεία, δεν υπάρχει τίποτε. Ούτε τα βασικά τρόφιμα δεν διαθέτουν πια τα νοσοκομεία. Λοιπόν, κατάλαβε. Λι... Ε, τίποτα, απολύτω. Από εκεί κατά τα άλλα είναι έτοιμοι και για έμπολα και για δεύτερη. ο Βορύδη. Ε, μαγειά, ο Βορύδη είναι ο δικό σου. Ο άνθρωπο τη κοινωνία. Ποιο είναι. Αυτό που σου λέει ότι είστε χειρότεροι από του Βορύδηδε. Φυσικά και όχι. Λοιπόν. Ο τη είναι και αυτός υπουργός Της δεξιάς παρατάξει Οι εθνικοπατριώτης Οι εθνικοπατριώτης, λέω ναι. Λοιπόν Η Ελλάδα καίγεται μεγάλε Και μας ανακοίνωσε ότι θα γίνει πρωτοπόρος Στην ηλεκτροκίνηση Θα βάλει ηλεκτρικά αυτοκίνητα Στους δήμους Ναι, ναι σου λέω Μεγάλε, κατάλαβες Είναι σαν αυτό που γράψαμε προχτές για τους δημοσιογράφους Οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα Λυπήθηκαν τα θρανία, τα παράθυρα, τι πόρτε, τα ντουβάρια των σχολείων. Το μόνο για το οποίο δεν ενδιαφέρθηκαν είναι οι ψυχέ που κατοικοεδρεύουν σε αυτά τα μπουντρούμια που λέγονται σχολεία, με αυτού του δεσμοφύλακε που λέγονται καθηγητέ. Για τι ψυχέ των μαθητών. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, μεγάλη. Αυτή είναι η δημοσιογραφία στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική στην Ελλάδα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. αυτή είμαστε γενικώ και ιδικός στην Ελλάδα κυρία μου και κυρία μου διότι είμαστε σε τέτοια πορεία ανάπτυξης που το Υπουργείο Ανάπτυξης έστειλε επιστολές στους Δήμους να προετοιμαστούν για την προστασία αστέγων του καταχήμωνο τι κάναν τη δουλειά τους στείλαν από μια επιστολή στους Δήμους οπότε λοιπόν ξέρεις γιατί τα κάνουν αυτά οι δημοσίοι πάλι, έτσι? είναι η ευθυνοφοβία λοιπόν, αν πεθάνει κανένας όπως εδώ κακή ώρα στο... Ε, σπίτι που πέθανε ο άνθρωπο, αν του πούν το Δήμο, Μεγάλη, εμεί σου στείλαμε πιστολή, Σε τι έκανε, Δεν στις σου κανένα διαμέρισμα για τους άστεγους Είστε. Έλα. Ε, καλό στο παλικάρι. Quest... Το μήνυμα μου στείλε μήνυμα. Quest... Α, όχι. Δεν πολ... ξέρεις εκεί, κοιτάω και βγαίνω. Δεν το πολύ ξέρω αυτό το κολοκύπη. Να σε... Είσαστε καλά εκεί στην ΕΜΕΑ! Α, μπράβο! Ah, Στείλε μου mail! Για ό,τι θέλεις να μου στέλνεις mail! I know, I know. Όχι εκεί, δεν ασχολούμαι εδώ με αυτό. Στείλε μου mail! Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να, να είσαι καλά, να σε καλά. Τα παιδιά από την ΕΜΕΑ εδώ, να είστε καλά, ρε παιδιά από την ΕΜΕΑ! Να πούμε: Η ΕΜΕΑ με το αίμα του τάβρου. Κατάλαβε μεγάλε. Διότι εσύ μπορεί να είσαι από το λίδιλι. Να παίρνεις καχύ βογορδίας, βοργονδίας Πρέπει πάρε κρασία από την Εμέα να πούμε τη ζήτσα να πούμε να τελειώνουμε τώρα Μη μα τρελαίνεις να Μη μας τώρα να πούμε με το Yves Λοιπόν αυτά που λέω σε πορεία ανάπτυξης πάρε μια επιστολή δι με, Διότι μεγάλε φίλοι μου δημόσιοι υπάλληλοι Εγώ πάλι θα απευθυνθώ σε εσά πιστεύω ακράδαντα ότι ό,τι κυκλωτική γίνη, γι, κίνηση γίνεται πια, γίνεται αποκλειστικά για σας, διότι όπως και εσείς γνωρίζετε από αυτούς που επισκέπτονται τις υπηρεσίες σας δεν υπάρχει λίγδα, δεν υπάρχει σάλιο στον ιδιωτικό τομέα έτσι λοιπόν, σας έχουμε καινούργια νέα έρχεται, όχι έρχεται ήρθε η ώρα σας ήρθε η ώρα σας με όλα αυτά που γίνονται μισθολογικές μειώσεις Μηδενισμός επιδομάτων. Πιλωτικά ξεκινάνε από το 2 με το δεύτερο εξάμεινο. Παρακαλώ. Κρασία φτιαχτεί με Τέλος. Όχι μέλι, ρε. Είμαι... ρε. ρε. Μέλι, παίρνω από σένα, ρε. Απ' την κοζάνη, ρε. Έλα. Γεια σου ρε Κωστάκη Ρε Κωστάκη, είπα να μου το στείλει με μέλη, με μέλι, Ναι με μέλι, με λιστάλακτο Ακού τώρα Ξεκινάνε μεγάλε φίλε δημόσια υπάλληλοι, Αγαπημένε μου φίλε που όταν έρχομαι εκεί Το χαμόγελο κοντεύει να σου πέσει Από το πολύ χαμόγελο Ναι Λοιπόν το δεύτερο εξάμενο ξεκινάνε Πιλωτικά περνάνε τροπολογία Οι δικοί σου τα κάνουν αυτά Άμεσα να γυρίσει η Τρόικα να κάνει αξιολόγηση. Η δήλωση του Χαρδουβέλερ του Υπουργού σου, του υπουργού σου ναι. για το θέμα των δημοσίων είναι επιλέξη η εξή. Χθε έγινε η δήλωση. Δεν μπορεί ένα ιδιωτικό υπάλληλο να παίρνει το 1 πέμπτο του μισθού ενό τεμπέλι δημοσίου υπαλλήλου που δεν πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτά τα είπε ο πολιτικό σου προϊστάμενο ο Χαρδουβέλερ. Δεν σου τα λέω εγώ. Εγώ ο ταλέπορο. Σε προειδοποιώ Σου ετοιμάζουν μεγάλα χουνέρια Ακόμα και οι 100 δόσεις Για σένα γίνανε Για σένα γίνανε και σου ετοιμάζουν μεγάλα χουνέρια Δεν ξέρω τι προσαρμοστικότητα έχεις Επίσης δεν ξέρω πως θα αντιδράσουν Και οι συνδικαλιστές σου Φοβάμαι με τους φύγει κανένα και με πάρει στη μάπα Δηλαδή και πάθω τίποτα yeah, boy, Ναι μιλάω για αδεδί και τέτοια Τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα εσύ yeah. Τόσο καιρό που, που σου στάζουν το μισθό yeah. Μεγάλε, απλά. Σου λέω το εξή, φίλε μου δημόσια υπάλληλε. Ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα γίνεται για σένα. Τους άλλους τους σκοτώσαν. Λοιπόν, διαμαρτη... Τι ε, καλά του έκαναν ε. του πλάκωσαν, στο καστέλι, έλα άρεσε το καστέλι. Πήγαιναν τα πρόβατα οι άνθρωποι. Και πέρα, καλά, μιλάμε για μεγάλα γαϊδουρία έτσι. Και τους ενοχλούσε το πάδι εκεί που ήταν στο δρόμο. Και κορνάριζαν, λοιπόν. Και βαφώναζαν και έκαναν και του πλάκωσαν. Οι καλά του έκαναν! Τόσο πολύ βιαζόσου να ρε Μεγάλε μπο... καλά του έκαναν εκτινοτρόφοι και του έστειλαν στο νοσοκομείο. Χαάάά! Του έστειλαν στο Βενιζέλιο, πού του έστειλαν, ε? <laughs> ναι. Ω ποξύλο Πολύ καλά τους έκαναν. Ε βέβαια μπορεί τώρα ο Ειλινάρα. Μέσα από το... Ε, σε παρακαλώ πολύ να πούμε Η ταινία... Λοιπόν, έφη μου, καλή σου μέρα Η ταινία που σου είπα είναι το Even the Rain Even the Rain Την επαναλαμβάνω Βέβαια τα, τα αγγλικά μου μπορεί να μην είναι Τόσο πολύ οξφορδιανά Αλλά φαντάζομαι ότι Με, με κατάλαβες Έτσι, λοιπόν, Even the Rain τι έκαναν λοιπόν τελικό οι φοιτητές του Ιλίου Πανεπιστημίου έσπασαν την πόρτα της διοίκηση και πέταξαν έξω τους φύλακες και έκαναν κατάληψη ορίστε παρακαλώ Η Βενδερέινα Αμάν ρε τι λέει ακροατήνα από Δεν νομίζω να έχει ελληνικό τίτλο Δεν κυκλοφόρησε ούτε κάνει βροχή Δεν κυκλοφόρησε με ελληνικό τίτλο Νομίζω ότι θα το βρούνε οι φίλοι και στο YouTube, του Λουμ, το λένε, του του Λουμ, κάπου θα το βρουνε. Σου λέω, δείτε αυτό το έργο και ελάτε μετά να κουβεδιάσουμε. Ελάτε μετά να κουβεδιάσουμε. Ντου yes, λοιπόν στο Αριστοτέλειο, έσπασαν την πόρτα, πέταξαν όξω τους φύλακες και έκαναν κατάληψη. Λοιπόν, απλά η... το πρόβλημα είναι να μην στήσουν καν παρατράγουδα αυτές τις μέρες. Ένεκα και οι επέτειο καταλαβαίνει. Πάντω, κυρία μου και κυρία μου, τι σου λέγανε, Χτε δεν το έλεγα αυτό. Ότι αυτοί που εκβίασαν τον επιχειρηματία για τα 80.000 ευρώ θα πάρουν προαγωγή και τα λοιπά Ε, λοιπόν, είναι ελεύθεροι για τη μίζα. Όπω τα άκουσες Ελεύθεροι. Ότι θα πειράξουμε τα παιδιά τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, του βάλαμε και κάτι όρου. Δεν θα ερχόσαστε στο γραφείο στι 12 όπω ερχόσαστε, να ερχόσαστε 10.30. Κάτι τέτοιοι όρου. Ναι, κάτι, κάτι τέτοιου όρου. Λοιπόν, αυτά που λε, μεγάλε. Όχι θα κάτσουμε να σκάσουμε Λοιπόν δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε Μουσική Τι άλλο έχουμε Μουσική Σας προτρέπω να διαβάσετε και το αρθράκι όπως σας είπα Στον τοίχο λοιπόν, Με το Για την συνεργασία ηθάνατος όπου ο από τις αποδείξεις για τη δημιουργία αυτών των χιλιάδων κομμάτων, κομματιδίων και όλων των πατριωτών είναι εκεί κατά τη δική μας ταπεινή άποψη και φυσικά δεν έχουμε ταπεινή άποψη ταπεινή άποψη μπορεί να έχουν όλοι αυτοί οι χαρδουβέλερ και οι γερμανοτσολιάδες που σας κυβερνάνε η άποψη δική μας είναι άλλη δεν είναι καθόλου ταπεινή δεν είναι και το άλλο που πάει στο μυαλό σας αλλά ταπεινή Σαν των Γερμανοτσολιάδων δεν είναι. Πάμε παρακάτω, κυρία μου και κύριε μου, πιο αγαπημένο μου Ελληνόπουλο. <Τοί> Αν ε, λίγο συντόμω δεν μάθουμε ποιο είναι ο σκελετό, ποιο είναι ο σκελετό στην Αμφίβολη, ποιο να είναι ο σκελετό, Μιλάμε θα μας φάει αγωνία. <Τοί> θα μας φάει αγωνία. <Τοί> Πάντως προσωπικά πιστεύω είναι αυτός που έδωκε τη μίζα για τα πάτσι, πώ τα λένε, τα ελικόπτερα το, στον Καρατζαφέρη. Αυτός πρέπει να είναι 100%, -100. Δεν υπάρχει αλλά... Και επειδή τον κυνήγησε Το δημοκρατικό Και φερέγγιο ελληνικό κράτος Βρήκε μια τρούπα εκεί Στο, στο λόφο Στον Τίμβο Και χώθηκε εκεί μέσα Και πέθανε και βρήκαν το σκελετό του Αυτός είναι Δεν είχε που να κρυφτεί και βρήκε τρούπα Και μπήκε μέσα Ναι σου λέω Λάσο σου ρελά Λάσο σου ρελά άκουμε που σου λέω αααα καλός το φίλο without μου you, you. γεια σου ρε Γιώργη νεμέα πρές να σε καλά ρε παλιγάρι Σα λέω, όμως, ενημερωθείτε από, τα, από τέτοια site. Μην κάθεστε να πούμε και, και δίνετε κλικ να πούμε σε όλου του κονομισιάριδες. Σε όλους τους... Νεμέα Πρες, μια χαρά, ενημέρωση. Θα βρείτε στην περιοχή σας. Στην κάθε περιοχή υπάρχουν μάγκες που κάνουν ενημέρωση. Καλά, δεν μιλάμε για αυτούς που τους δίνεις 5 ευρώ και κάνουν κολοτούπες. Αλλά μια χαρά υπάρχει, σαν τον Νεμέα Πρες. Υπάρχουν, να πούμε, ωραίοι τύποι οι οποίοι κάνουν ενημέρωση. Νεμέα πρες, λοιπόν. Λοιπόν, μεγάλε, Λέω να το, τι να κάνουμε, να το κλείσουμε για σήμερα εκτός και αν υπάρχει κανένα τηλέφωνο τίποτα, θέλει να πει κανένας τίποτα oh no. Α, ένα δύο, τρία να το κλείσουμε Πριν το κλείσουμε όμως θα ακούσουμε ένα ωραίο πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο τα αφιερώνω σε όλους σας και γυρνάμε να τα πούμε Me. Spit that Ανεμάγια, και γυρίζω μονάχος τα βράδια, σαν σκοταριά. Ας διδόν μια στιγμή κι ας πεθάνω, τη τερμή αγκαλιά της πέθανω θα καθό. Τα τη μου γάνανε μάγια. Και γυρίζω μονάχος τα βράδια. Στα σκοτάδια. Ασφιχτώ μια στιγμή για σπετάνο. Στην τερμία γκαλιά τη <Πεθαν> ε, Μανώλης Αγγελόπουλο Κι αν σας έκανε εντύπωση το βιολί Ο ένας και μοναδικός Λευτέρη Ζέρβας Λοιπόν είναι μια ειδική Εκτέλεση αυτή μια μολυβιά μέσα στη σμίρα στο δενδρά. Μα όλη λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, άρα αυτά τα πετάξαμε όξω δορά. Ραδιόφωνα και τα μουμουέδια Κυρίε μου και κύριοι, Μείνετε συντονισμένοι στου 101,5 διότι θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Εμεί να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ακρόαση, την υπομονή που έχετε να μα ακούτε για τι ωραίε παρατηρήσει και τα λοιπά και τα λυπάμαι και τα λυμπάνε και τα να είσαστε απαξάπαντες πάρα, πάρα, μα πάρα, πάρα πολύ καλά. Γεια yeah. yeah, και χαρά man i come on baby the road come on now in the middle of the road radio fm star